στίχη 31 σως 35. Μήτρη και αδελφή του Κυρίου. 31. Έρχονται λοιπόν η μητέρα του και αυτοί που ενομίζονται από τους πολλούς αδελφοί του... και αφού εστέκοντο έξω από το σπίτι έστειλαν σε αυτόν και τον εφώναξαν. 32. Και κάθει το γύρο του ο πολλής λαός. Είπον δε προς αυτόν. Ιδού, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται απ' έξω και σε ζητούν. 33. Και απεκρίθησε αυτού και είπε... «Ποια είναι η μητέρα μου ή ποιοι είναι οι αδελφοί μου» 34. Και αφού έριψε ολόγερα τα μάτια του εκείνου που εκάθειν το τριγύρο από αυτόν, λέγει «Ειδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου» 35. «Είναι αυτή και αντί δεν έχω σαρκική συγγένεια προς τούτους, διότι εκείνος που θα ποιήσει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου. Και η μητέρα μου ανοιξιώθει να με γεννήσει» Πρωτύτερα υπήρξε πιστή και αφοσιωμένη δούλη του Θεού, και δι' αυτό ο Θεό την εξέλεξε ω οργανών του.